Yes, I'll stand there, looking, watch that... Αυτό γίνεται γιατί, γιατί τα στελέχη μα, η ηγεσία μα, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία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 ο Φούχτελ είναι ένα πάρα πολύ συμπαθή άνθρωπο. Αν <σ depois> τον γνωρίζει ο Πάρα πολύ συμπαθή. Πάρα πολύ είναι Δεν θα Δεν διαπραγμάτευση επειδή μα κατάσταση Όχι, να Να Η είναι ο σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η ιδεότητα Εγώ δεν δέχομαι αυτήν την χαρακτήριση Το Και στα γραφεία που μας τόχει μέσα Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί πιάνετε έξω από τα ρούχα. Έχω έξω Εγώ, εγώ περιμένω μια απάντηση. θέλετε πί? να είναι τι. Δεν δε θέλω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, Στοχί Στοχί> απαντώ <στόχι> αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι <στόχι> προφυπουργοί, που είναι θέσαι εκλεγμένοι από Βουλή από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens.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 steh mit dir ellemalle ne tielele malen denn sich die später nebel drin er wird bei dir Laterne stehen mit dir lele mal Θε Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλούμε ανήθη του γαλοσίνι. Ξένη κατοχή. Είναι, είναι στρατιώτες, ξένη. Με γραβάτα πρωί. και κοστούμι. Φίλη του πλατεία Radio, καλησπέρα. Τρώμαξε χωρίς μου τον εαυτό μου, είχα δυνατά τα ακουστικά στα αυτιά μου. Φίλη του πλατεία Radio, καλησπέρα. Με καλό τον 20 ακουστικά αυτή τη φορά. Συμβιόμαστε στο πλατεία radio.listen του myrandio.com ή στο πλατεία συντονίζεται όλο το χαρακτηριστικό χώριό. Οι το οι από τους Ρωμαίους μετά από πολλές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 Τελικά, ποιοι ήταν αυτοί που σου λέγανε να ψηφίσεις ναι όπως λέγαμε στην περασμένη εκπομπή Το σκέφτηκες καλά, πήγες στην κάλπη πήγες στο δημοψήφισμα και έφεσες στην απάντηση που έπρεπε Και στους εκβιασμούς, σαν τηλεσίγραφο των δανειστών απάντησες με ένα δυνατό όχι στο Σύνταγμα, στις κινητοποίησεις, στην Κάλπη. Και το όχι αυτό έγινε γιορτή. Ελάτε, ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί το μήνυμα του Μίκη δοράκι και το Οδυσσέα Ελίτη γιατί δεν ζητάμε ελεημοσύνη Απαιτούμε δικαιοσύνη και χρωστάμε πιο πολλά τους ποιητές μας από τους δανειστές μας. God. No. βαθιά περίφανος απόψε που είμαι Έλληνας. αυτό το οποίο έκανε ο ελληνικός λαός απόψε με όλα τα σκυλιά να αληχτάνε εναντίον του, είναι μεγαλοπρεπής κίνηση. Α, α, αποδειχτήκαμε αντάξιοι της ιστορίας που φέρουμε. δέυτερο Απόψε γελιοποιήθηκαν κυριολεκτικά οι δημοσκόποι. Είμαι από τους ελάχιστους ανθρώπους που προσπαθούσα να παρηγορήσω ακόμη και τη γυναίκα μου η οποία μόλις είδε στις 7 η ώρα τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων μου λέει τόσο μικρή θα είναι η διαφορά. Της είχα πει ότι η διαφορά θα είναι 60-40. Όχι βασιζόμενος σε δημοσκοπήσεις Σε ένα απλό πολιτικό κριτήριο. Αποδείχτηκε Ότι ο ελληνικός λαός Δεν ήταν Δεν είναι ραγιάς Δεν είναι γερμανοτσολιάς Τώρα αυτό που έγινε Πρώτον Γιατί το 40% είναι γερμανοτσολιάδες και δεν Μην τα λέτε αυτό Με συγχωρείτε που έ... ήμουν έτοιμος να ρωτήσω το Κάτι ίδιο Είναι το 40% λέτε, του λαού γερμανοτσολιάδες π. Λέω, ο ελληνικό λαό αποδείχθηκε ότι δεν είναι γερμανοτσολιάς. Τι θα πει Δεν αυτό. απαντάτε. Δεν, έχα... δεν σας θυμάμαι αυτό πάλι. Τι θα πει αυτό. Δεν έχω πρόθεση να απαντήσω. Και τι πάνε να πει αυτό. Τα δηλαδή. σκυλιά που αληχτάνε. Ποια είναι τα σκυλιά που είπατε προηγουμένω που αληχτάνε. Τα σκυλιά που αληχτάνε. Όποιο συμφωνεί μαζί σα είναι, είναι γερμανοτσολιά και σκύλο δηλαδή. Είναι τα σκυλιά είναι καλά ξένοι, ζωά. Αλλά, πρώτα απ' όλα. Οι από του οποίου θα ζητήσουμε τώρα συμφωνία είναι τα σκυλιά. Προσέξτε. Η στρέβλωση την οποία έκαναν στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, είστε ναι ή όχι με τους όρους των Δανιστών; σε αυτό απάντησε 62% ο ελληνικού λαός. Δεν απάντησε ούτε στο θέλουν ευρώ, δραχμή κτλ. τα λοιπά. σε αυτό. απάντησε ο ελληνικός λαός κατά τη δική μου άποψη. Εγώ σας επιστρέφω Τρίτο. το χαρακτηρισμό πάντως. Εσύ σας τον επιστρέφω και συγκρατήσω. Να το βάλετε στο κούτελο. Δεν το ανέχουμε αυτό από κανέναν δεν πειράζει. Ότι να τσουβάζετε βάζετε όλους, να όποιος διαφωνεί μαζί, είναι Γερμαντσολιάς και σκυλί δηλαδή. Το κατάλαβα. Και ποιος ήστασες να μοιράζει τα μπέλα Λοιπόν, δεν έχω καμία πρόθεση να συζητήσω οτιδήποτε. ο όλο και ακριβώς αυτό είναι το αποτέλεσμα του δημισηφίσματος Με τα σκυλιά να λεκτάνε ο ελληνικό λαό απέδειξε πως δεν είναι ραγιάς Παταχτήκανε οι φαίλοι στο στούντιο του Σταρ Ζητώντας να ανακληθεί από τον δημοσιογράφο κύριο Δηλαστικ Η άποψη πως το 30% του ελληνικού λαού είναι είτε ραγιάδες είτε γερμανοτσολιάδες To find me. Old men, young men all fall into my net. They all want me to pet. They are the reason you bet. They call me Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home my pianola is work for all its worth. My boys all love my music. I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. They call me Naughty Lola. The wise... hey, okay, το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα μας άφησε όλους ε, με το στόμα ανοιχτό. Εγώ προσωπικά, να σας πω τη δικιά μου άποψη, πίστευα ότι θα βγει το όχι στο δημοψήφισμα, αλλά η διαφορά των 12 μονάδων ήταν η καλύτερη απάντηση που μπορούσε να δώσει ο ελληνικός λαός σε όλους αυτούς. Για μένα προσωπικά δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι το όχι του ελληνικού λαού την Κυριακή που μας πέρασε ήταν ένα και είναι ένα ιστορικό όχι. Λοιπόν, του περήφανο και ιστορικό όχι, σε ποσοστό 62% περίπου, ο ελληνικός λαός απάντησε στα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς των δανειστών του. Με το δυνατό του όχι, ο ελληνικός λαός συνέτριψε το πολιτικό και οικονομικό μνημονιακό κατεστημένο, που τον καλούσε να υποταχθεί και να βάλει ο ίδιος την υπογραφή του σε ένα ναι σε όλα. Με το όχι του ο λαός μας Νίκησε την τρομοκρατία Που με τον πιο Απροκάλυπτο πια τρόπο Τα δελτία της δημοσιογραφικής Αλητίας Στο δημοψήφισμα της Κυριακής Ο λαός είπε όχι στη λιτότητα, όχι στα μνημόνια, όχι στα τελεσίγραφα των Δανιστών. Ακόμα και όταν το δημοψήφισμα μετατράπηκε από τους δανειστές και τους ντόπιους ευρωλιγούριδες, σε ναι ή όχι στην Ευρώπη, ο ελληνικός λαός διάλεξε γενναία το όχι. Το όχι αυτό του λαού μας είναι μήνυμα ελπίδας Για όλους τους λαούς της Ευρώπης Που καλούνται από αύριο Από χθες να ανατρέψουν Αυτό το μεταναζιστικό μόρφωμα Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και να αναπνεύσουν ελεύθεροι Σε μια ελεύθερη Ευρώπη Μου Τζάνι Τζάνι και το σημαντικότερο, το όχι του λαού μας έστειλε πολλού στα σπίτια τους Τι μαύρο Δεν Ειδικά στους με ρωτάνε αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα υποταχθεί στους δανειστές, εγώ τους απαντώ ότι το 60%, το 62% του ελληνικού λαού να λέει όχι δεν είναι ασήμαντο πράγμα. Είναι δικό της πρόβλημα της κυβέρνησης αν υποταχθεί στα τελεσίγραφα των δανιστών. Ο λαός μίλησε. για ανθρώπους που μετά το όχι πήγαν σπίτια τους. την αποκλειστική ευθύνη. Την αποκλειστική ευθύνη να πάει να διαπραγματευτεί με ένα όχι που εκείνη προκάλεσε. Την αποκλειστική ευθύνη να φέρει μια συμφωνία αμέσως χωρίς την οποία η χώρα βουλιάζει μέρα με τη μέρα. Την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει τα στοιχεία εκείνα του κόμματός της που τοποθετούνται ανοιχτά πια υπέρ της επιστροφής στη Δραχμή. Όλοι όσοι ψήφισαν «Ναι» που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας αλλά και πολλοί από εκείνους που ψήφισαν «Όχι» θέλουν να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης αμέσως. Είχαμε προειδοποίησει ότι την επικράτηση του «Όχι» θα την ερμηνεύσουν κάποιοι στην Ευρώπη ως πρόθεση της Ελλάδας να βγει από το ευρώ. Αυτό θα ήταν ένα τραγικό λάθος και οφείλει η κυβέρνηση να ανατρέψει αυτή την εντύπωση αμέσως καλό τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη να βοηθήσουν τη χώρα να παραμείνει μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο Ευρώ Εκείνη η θέση μας κάθε τι διαφορετικό θα ήταν ένα μεγάλο ιστορικό λάθος και για την Ευρώπη Άλλωστε ο ελληνικός λαός είναι υπέρ της Ευρώπης και υπέρ του Ευρώ αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και χρειάζεται μια βιώσιμη συμφωνία τώρα για να επιστρέψει η χώρα στην ομαλότητα, για να ανοίξουν οι τράπεζες, για να μειωθεί η ζημιά που έχει γίνει στην οικονομία. Αυτό είναι η πρώτη και κύρια ευθύνη της κυβέρνησης από απόψε το βράδυ. Την καλούμε να προχωρήσει, χωρίς καμιά αναργοπορία. Και τις ευχόμαστε να το πετύχει. Χωρίς βέβαια αυτό να σβήνει και τις μεγάλες ευθύνε της. Και το πιο σημαντικό, να εξουδετερώσουμε όλοι μαζί την απειλή διχ να παραμείνουμε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Αυτό που μοιάζει τόσο αυτονόητο είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα και η μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κανείς, με αγώνα και με μόχθο να βάλουμε τη χώρα στην ανάκαμψη και να αποκαταστήσουμε αίσθημα ασφάλειας και μέσα στην Ελλάδα και στον περιγυρό μας σε ό,τι με αφορά κράτησα τέτοια στάση στη διάρκεια της προεκλογική μάχης για να διευκολύνω να εκφραστεί η διακομματική συσπήρωση του ναι καταλαβαίνω ότι η μεγάλη παράταξή μας χρειάζεται μια νέα αρχή από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησα ήδη από τον κύριο Ευαγγέλη Μαράκη να αναλάβει προσωρινό πρόεδρο και να κινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες Ο αγώνας μας θα δικαιωθεί Ο κυβέρνηση αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για μια Ελλάδα καλύτερη μέσα στην Ευρώπη Ως αντιπολίτευση αγωνίστηκα για να αποφύγει ο τόπο τα χειρότερα Προειδοποίησα εγκαίρος για εκείνα που πρόκειτο να συμβούν Πάλεψα για να τα αποτρέψω πολλές φορές είχα να παλέψω σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα και μέσα και έξω σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα τώρα οι κίνδυνοι που επισήμανα επαληθεύονται εύχομαι ειλικρινά να μην βγουν αληθινοί στο το τέλος ο μου οδηγός, πάντα ήταν και είναι η συνείδησή μου και η αίσθηση χρέους προς την Ελλάδα κάθε δύσκολη απόφαση που πήρα ήταν για να αποφύγει χώρα μα μια ακόμα πιο δυνηρή εξέλιξη. Αυτό δυστυχώ δεν έγινε κατανοητό απόλυτα και ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί τι επόμενε μέρε. Πατρίδα, περνάει μια μεγάλη δοκιμασία. και πόσο πολύ τέριαξε με την αποχώρηση του Αντώνη Σαμαρά, του πλέον ακροδεξιού αρχηγού που πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία μετά τη μεταπολίτευση, το γερμανικό τραγούδι από πίσω. Και δεν φαντάζεστε, όταν βρισκόμασταν στο Σύνταγμα γιορτάζοντας το μεγάλο Όχι του ελληνικού λαού, τι χαρά έπεσε και τι χειροκρότημα όταν ήρθε η ανακοίνωση ότι ο Αντώνης Σαμαράς παρατήθηκε. Και με ένα ωραίο σύνθημα, νομίζω το φωνάζανε τα παιδιά την Ταρσία, Αλίτης Σαμαρά, Γερμανοτσολιά και εσύ Θεοδωράκη, του Σόι Μπλητσιράκη και όλο το σύνταγμα φώναζε αυτό το σύνθημα. Μαζί μας στο στούντιο έχουμε και τον νεκτερινό τύπο. Γεια σας και από μένα, σκλάβοι των τραπεζών. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πάνω γιατί ακούω εδώ πέρα τώρα κάνεις μια εκπομπή κανονική με τι πολιτικές εξελίξεις και όλα αυτά. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, είναι πολύ προσωπικό τα... Προσωπικές ερωτήσεις δεν απαντάω Θα, θα σας <laughs> ε, Έχει κάποια σχέση Σχέση Εάν έχει κανένα κορτσούδι ας πούμε Θέλω να καταλήξει καταλή. το τέτοιο Είπαμε προσωπικές ερωτήσεις Δεν απαντάσεις <laughs> Δεν Πώς απαντάνε Είμαι... η επώνυμη Είναι καλά Είμαι πολύ καλή, <laughs> Είμαι καλή. Είμαι καλή. Ε, Όχι ρωτάω διότι τελικά ε, μάλλον προ, κάνω έναν πρόλογο για τη βραδινή εκπομπή, θα κάνω το βράδυ μια εκπομπή Τελειότατα Όπου, δεν ξέρω τι ώρα βέβαια ε, Όπου θα διαβάσω κυρίως ε, Τάσο Λιβαδίτη, έναν αγωνιστή Έναν άνθρωπο που έσησε τι εξορίες, βασανίστηκε πάρα πολύ Και κατάφερε να διατηρήσει ζωντανό μέσα του τον έρωτα ε, καθώς επίσης και μάλλον δεν θα διαβάσω γι' αυτόν απόψε και το χρονιμίσιο. Καταπληκτικός. Ε, απ' το σκοτώθηκες γνωρίες από ποιο? Ε, δεν ξέρω ότι βρω στη βιβλιοθήκη μας εδώ πέρα. Λοιπόν, ε, και απλώς ήθελα να πω ότι τελικά μήπως ε, η λύση είναι να ερωτευόμαστε. Σε βλέπω σε διαθέσεις πώς να το πω. Ραδιοφωνικού παραγωγού τη εποχή του 80, ξέρει. Ερωτευτείτε, ενδυναμώσετε τα ραδιόφωνά σα. Το λέω αυτό διότι. Εάν θέλει κάποιο να κάνει επανάσταση, νομίζω. Πρέπει να είναι ερωτευμένο με τη ζωή. Όχι την Κωνσταντοπούλου. Να είναι ερωτευμένο με τη ζωή. Για να έχει για κάτι να παλέψει. Και έτσι όπω έχουν κάνει τη ζωή μα. Όλα αυτά τα ρεμάλια που έχουν κυβερνήσει κατά καιρού και όχι μόνο και οι του και οι διευθυντές οργανισμών, οι απόφοιτοι του Κολεγίου Αθηνών και δεν συμμαζεύεται έχουν αφαιρέσει από τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ερωτεύονται τη ζωή οι άνθρωποι παλεύουν για να επιβιώνουν και μόνο για να στηθούν σε μια ουρά σε μια τράπεζα, να πάρουν 50-60 ευρώ, δεν ξέρω τι ε, δεν το θεωρώ ζωή αυτό δεν ξέρω ε, αισθάνομαι δηλαδή πάρα πολύ άσχημα Γι' ε, αυτό ζωή δεν είναι εδώ που τα λέμε Μια τεράστια απογοήτευση πως ο κόσμος τελικά μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα μπουλούκι και να ακολουθεί απλώς τα γεγονότα ενώ θα έπρεπε να τα προκαλεί Γι' αυτό σε ρώτησα στο, ε, στο ίδιο κλίμα και εμείς και μιλάμε για έρωτα και το αλλάξαμε το, το σενάριο ε, Αύριο θέλω να πω ότι μου είπαμε ότι υπάρχει ATM party στο ΛΥΚΑΒΤΟ Σπουδαίο. Αυτό είναι σπουδαίο, ATM party, ένα party ναι. ε, Δεν ξέρω λεπτομέρειε, με πήραν τηλέφωνο και μου το είπα πριν από λίγο Υπάρχει ATM party στο Λυκαβητό, όπως πάμε τον φόβο των κλειστών ATM Πολύ ωραία, ε, σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχει ένα ATM το οποίο θα βγάζει μπύρες αυτό, αυτό θα είναι τέλειο Θα κάθονται όλοι στην ουράνα, περιμένουν υπομονετικά να πάρουν την πύρα τους έτσι Αυτό θα είναι τέλειο, εντάξει δεν νομίζω ότι έχουν φτάσει σε τόσο ψηλή οργάνωση ναι. Αλλά αυτό είναι καλό γενικά. Όπω ήταν πολύ ωραίο έχω να πω και το πάρτι το οποίο έγινε την Κυριακή του δημοψηφίσματο. Το αυθόρμη, το λαϊκό γλέντι που κατέβηκε ο κόσμος κάτω στο σύνταγμα, διαφορετικές παρατάξεις που ψηφίσαν όχι και γλεντίσαν το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το δημοψήφισμα ε, από κάτι φίλους ε, οι οποίοι ήταν δικαστικοί αντιπρόσωποι, έτσι δεν λέγονται, οι δικηγόροι που πήγαν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, έμαθα, ήταν, είχαν πάει στην επαρχία, έμαθα ότι βρήκανε πάρα πάρα πάρα πολλά άκυρα. Νομίζω αυτή η ιστορία με το κουτάκι που έπρεπε απαραίτητο να έχει σταυρό και όχι ένα νι ή ένα χ. Αυτό το χ στο τελευταία στιγμή άλλαξε, για αυτό το λόγο ακριβώ, μα ειδοποιήσε έναν δήμα και εγώ σε, ήμουν εκπρόσωπο του όχι, σε ανατοκλογικά κέντρα, μα είπαν ότι τελικά μετά το χ. Γιατί μάλλον πήραν σύρμα ότι πολύ βάζανε χ και είναι λογικό, το χ σταυρό Ναι. Τέλο πάντων, πάρα πάρα πολλά αγκύρα. Βαλανενή όμως, αγκύρα. Γιατί... Ναι. Ε, και νομίζω ότι ήταν και λίγο επίτηδες, διότι ε, και όλο αυτό που έγραφε αριστερά, εκεί στο ψηφοδέλτιο, ας πούμε, που ζητούσαν οι παππούδες, ψήφιζαν, μου λένε οι φίλοι μου τώρα, και μετά ζητούσαν να πάρουν ένα ψηφοδέλτιο μαζί τους για να mm. διαβάσουν να δουν τι γράφει εκεί, γιατί mm. το καταλάβαιναν. Ναι, ναι. ε, και βεβαίως κανείς δεν σταμάτησε αυτή την αισχρή απ' με στρατιωτικούς όρου ψυχολογικού πολέμου ε, στην αρχή δηλαδή της εβδομάδας φαντάζομαι ότι αν δεν συνέβαιναν αυτά τα δύο γεγονότα και αν υπήρχε ένα ξεκάθαρο όχι στο όχι τι mm. το ποσοστό μπορεί να έφτανε και κοντά στο 90% αλλά νομίζω ότι μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήξερε να το διαχειριστεί αυτό. Εδώ. Εγώ πιστεύω ότι το 62% μπορεί να διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον όχι η ηγετική του ομάδα, όχι με αυτά τα οποία ακούμε να λένε την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί α... ο λαό ψήφισε όχι και α μην είναι ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά αρνούμενο, όντω προσωπικά αρνούμενο, να υπάρξει αντιμνημονιακή παρένθεση που θέλανε λένε οι ξένοι και να επιστρέψουν οι Σταύροι, οι Σαμαράδε και όλοι σε κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Αλλά την επόμενη μέρα αυτό ο οποίο πρωτοστάτησε όχι με τον Σταύρο το σα... Μαϊμαράκι, τη Φόφε και όλους αυτούς όπως καταψήφισε ο ελληνικός λαός του. Όχι απλώς τους καταψήφισε ο ελληνικός λαός αλλά ε, κανονικά θα έπρεπε να είναι υπόδικοι σύμφωνα τουλάχιστον με το ελληνικό σύνταγμα και τις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι υπόδικοι ε, Πώς θα βλέπεις τα πράγματα τι νομίζεις ότι να συμφωνήσει ο Τσίπρας δηλαδή ο, ο Τσίπρα δεν είναι προσωπικό, καταλαβαίνει. Yeah. Ε, ο Τσακαλώτο, η ομάδα, ξέρω εγώ τέλο πάντων, η διαπραγματευτική κτλ. Ε, τι πάνε να συμφωνήσουν, δηλαδή yeah. βγαίνουν και λένε ότι ο λαό δεν ψήφισε ρήξη. Εσύ τι νομίζει, Εγώ θεωρώ το 60% του ελληνικού λαού, συλλογικά το 62, προφανώ δεν ψήφισε ρήξη. Αλλά ένα τόσο μεγάλο ποσοστό, προφανώ δεν ψήφισε ένα καλύτερο μνημόνιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που οι ξένοι και τα ντόπια κανάλια μετατρέψαν το ερώτημα σε ναι όχι στην Ευρώπη και πάλι ο λαός πήγε και ψήφισε όχι στην πρόσθεσή των ο λαός ουσιαστικά ψήφισε αν όχι ρήξη, πάντως σίγουρα όχι συμφωνία πασίθισε. Αυτό το μόνο σίγουρο. Υπάρχει ένα τεράστιο μέρος του λαού που ψήφισε ρήξη και είναι και οι άνθρωποι εντός του ΣΥΡΙΖΑ και ένα άλλο μέρος το οποίο ψήφισε συμφωνία αλλά όχι πασίθισε. Υπάρχει, και... και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι Το οποίο δεν πήγε καν να ψηφίσει Διότι δεν είχε τη δυνατότητα Και υπέρχε και ένα άλλο κομμάτι Το οποίο εγώ το, παρότι διαφωνώ με την πολιτική του στάση Όπως π.χ. του κουκουέ ή του κουκουέ μουλού ή κάποιον αναρχικόν Ή του κουκουε Μουλού ή κάποιων αναρχικών Οι οποίοι απέχαναν διαδικασία Αλλά προφανώς η καποιων αναρχικων οι οποιοι απεχαναν διαδικασια αλλα προφανώ η εποχη του είναι όχι Δεν μπορεί προσμετρεθεί προφανώς τον ε. Εννοείται, αλλά υπήρξαν και αναρχικοί οι οποίοι βγήκαν και ναι. έκαναν δήλωση και είπαν ότι θα πάμε να ψηφίσουμε. Όχι, συμπαρατασσόμαστε με το λαό, θα βρωμήσουμε το χέρι μα, ναι. τα χέρια μα, να πάμε να ψηφίσουμε. Μια νική με έναν φίλο ο οποίος είναι αναρχικό, είναι μεγάλο, όχι πολύ μεγάλο, είναι πάνω από τα 30 τέλο πάντων. Ε, ε, σε ηλικία, ε, είναι ε, ε, κατάλαβες. Ο κατάλαβες ο ο είναι σημαν. 30 χρόνων, μεγάλο για μένα. Θέλω να πω ότι δεν είναι επιτυρικαρία των σχολών. Ναι. Ε, Πώς λέει πρώτη φορά η να ψηφίσω. Αυτό. όπως έχω και φίλους φύλο, και οι οποίοι παρότι το ΚΚΕ είπε αποχή κάνοντας η δική του ανάγκονση δημοψήφισμα οι οποίοι οι μπορεί να, να είναι απρόσκητοι προσ... στο ΚΚΕ αλλά πήγαν και ψηφίσαν Ναι. Αυτό, εγώ, εγώ θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι το 6040 δεν είναι διαχειρισμό ποσοστό. Mm. Γι' αυτό είπα πριν όταν έλειπες ότι αν η κυβέρνηση φέρει ένα νέο μνημόνιο όπως αιτείται σήμερα, γιατί το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ευθερότητας με δεν μπορεί να το Δεν είναι ένα απλό μνημόνιο το ESM. Όχι, είναι ένα υπερμημόνιο και μάλιστα. Και μάλιστα, απέναντι σε ποιον, α πούμε. Στο του της Ευρώπης Το καινούριο. Έτσι. Ένα διεθνές νομισματικό ταμείο, σε εισαγωγικά. Ένα ευρωπαϊκό ταμείο, τέλο πάντων. Το, το οποίο το καταστατικό είναι ανατριχιαστικό. Έχουμε κάνει κάποιε αναρτήσει κτλ. Είναι ανατριχιαστικό το καταστατικό του. Το έχω ε, κιόλα. Αυτού εκεί, ε, αυτού του ανθρώπου δεν θα του καλούσα ούτε για να του κεράσω ένα κρασί στο σπίτι μου. Εγώ θέλω να σου πω ότι στην αρνητική εικόνα την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος γιατί τη μέρα του δημοψηφίσματο υπήρχε ένα ενιαίο παλαϊκό όχι. Στην αρνητική εικόνα τη επόμενη μέρα, εκτό από τη συνάντηση και την κοινή επιστολή που υπογράψανε μαζί με Σταύρο, Με ημάρα και Φόφη. Ανέλ και ΣΥΡΙΖΑ, για μένα είναι και η αποπομπή του Γιάννη Βαρουφάκη. Και λέω ότι παρότι εγώ διαφωνώ σε αυτά τι κινήσεις του Βαρουφάκη, θεωρώ ότι η αποπομπή του από υπουργό οικονομικών έχει πολιτική μετάφραση. Θεωρώ ότι το ΣΥΡΙΖΑ κάνει πίσω, δείχνει να κάνει πίσω ακόμα και στην απομείωση του χρέου. Όχι στη διαγραφή του χρέου, ακόμα και στην απομείωση του χρέου με κάποιου έξυπνου μηχανισμούς, όπω λέγονται οικονομotechnικά, που πρότεινε ο Βαρουφάκη. Και επειδή ήταν παρά τα άλλα. Ο Βαρουφάκης δεν πρότεινε μόνο αυτό. Ο Βαρουφάκη πρέπει να σου πω. Ότι πέρασε ένα νόμο, ε, νομίζω το αναρτήσαμε ναι. σήμερα, όπου έδωσε το δικαίωμα σε κάποιους να μεταφέρουν χρήματα ενώ οι τράπεζε ήταν κλειστέ τι δύο πρώτες μέρες με μια φωτογραφική διάταξη. Λυποί κάποιοι, ο, και τον νόμο τον πέρασε ο Βαρουφάκη ή τον πέρασε οποιοδήποτε άλλο, Στουρνάρα α πούμε οποιοδήποτε. Δεν το ξέρω, για αυτό ρωτά. Αυτό δεν ήταν υπουργό των οικονομικών. Ναι, εντάξει. Το πράγμα δε, δεν το ξέρω για αυτό ναι. ναι, το έχω αναρτήσει. α πούμε, ναι. πέρα, σε περιπτώσει, μπορεί να το διαβάσει και μια ανάλυση σχετική τι ακριβώ γράφει ο νόμο και όλα αυτά. Το είχα αναρτήσει στο Facebook, στο Πλατεία Radio. Λοιπόν, και επίση ο Βαρουφάκη είπε και κάτι άλλο. Μίλησε ουσιαστικά για το EEO, πώς λέγεται? EEO. πώς λέγεται αυτό. Κάπως έτσισε με πώς λέγεται. Ε, δηλαδή, στην ουσία, ένα παράλληλο νόμισμα. Ναι, πράγμα το οποίο ο είπε ότι παραξηγήθηκε η δήλωσή του. Παραξηγήθηκε η δήλωσή του, αλλά το δήλωσε. Παραξηγήθηκε η δήλωσή του. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι, ε, ότι δουλεύουν οι μηχανές στο νομισματοκοπείο. Μέσα από το νομισματοκοπείο ο άνθρωπος επικοινώνησε με τον Δημήτρη Καζάκη και του έβαλε στο ακουστικό και του λέει τις μηχανές που δουλεύουν και δεν βγάζουν ευρώ. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι και μύθευμα αυτό, yeah, yeah. και ο Καζάκης α πούμε, μέχρι τώρα δεν, δεν μα έχει δείξει τέτοια πράγματα. Πούμε, δεν μα έχει δώσει πληροφορίε. Εγώ στην Αποπομπή Βαρουφάκη δεν ήρθα σε αυτό εκεί. καταρχήν είπε εξ αρχή. Ξαρχίστη... σημαίνει Αποπομπή Βαρουφάκη, εγώ νομίζω τον ότι. Τον αποπέμψανε, το δεν παρεμίθινε. Εντάξει. Ο Βαρουφάκη τον αποπέψανε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη έγραφε άρθρα στο πρώταγό του Θοδωράκη. Άσχετο, γάλλο θέλω να δεν, δεν έχει να κάνει με την. Συμφωνία ή ταύτιση προσωπικά σου με τη δικιά μου με θέση του Βαρουφάκη είναι να που μεταφράζεται πολιτικά. Ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι η αποδοχή του Βαρουφάκη δείχνει αυτό που λες για το ESM. Ότι η κυβέρνηση αποφασίζει να παίξει τα χαρτιά της ευρωπαϊκής πλευράς, του ευρωπαϊκού μηχανισμού και να μην εκμεταλλευτεί, στα πλαίσια που ήδη κινούτανε, έστω του δίνω του αυτό το αίτημα για τα δικά του συμφέροντα που αφορούν στην απομείωση χρέους. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση κάνε, για μένα δείχνει ότι κάνει ένα ακόμα βήμα Όσον αφορά την επόμενη του χρέου. Διάβασε στην επιστολή τι ζητάνε, δηλαδή. Ναι. Ε, λοιπόν, δεν έκανε ένα βήμα πίσω. Ένα ακόμα δυνατό. Ε, ένα ακόμα βήμα πίσω. Το μάλιστα ένα έχουμε πίσω ακόμα και το νομοσχέσμα. Ουσιαστικά έχει πει ναι. Έτσι. Ε, εάν σηκονότανα αυτό ο τύπο που βγήκε ο τσίπρασέ ότι είναι φίλο μου κτλ. Αυτό το ρεμάλι τη κοινωνία, ο οποίο διετέλεσε και πρωθυπουργό του Βελού και έχουν βγει και του σούρνουν διάφορα για όσο καιρό αυτό ήταν πρωθυπουργός και όλα αυτά για τα οποία κατηγορούσε την Ελλάδα τα έχει κάνει εκείνος στη χώρα του. Ε, επίσης είναι άνθρωπος του συστήματος γενικώ με τις επιχειρήσεις του και όλα αυτά που ασχολείται. Ε, λοιπόν, εγώ θα είχα πει ότι εμείς δεν έχουμε καμία θέση εδώ μέσα και θα είχα σηκωθεί και θα τα φύγει. Αυτή η επίθεση, ας πούμε, ήταν απαράδεκτη γιατί ο Τσίπρας αξιοπρεπώς μιλώντας είπε πούμε, yeah, ότι δεν θα έπρεπε να καθόμαστε και να διαπραγματευόμαστε με τους θεσμούς αλλά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφορετικά, πολύ σωστά, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε εκλογές στις χώρες και τα λοιπά θα κυβερνούσανε κάποιοι τεχνοδράτες και mm -hmm. τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι μονολόγια. Εκ του αποτελέσματο θα δούμε. Εγώ Ακριβώς αυτό έχει σημασία γιατί όσες καλές και αν είναι προθέσεις και μπορεί να είναι και καλές, το αποτέλεσμα θα κρυφθεί ο τέλος. Και άμα φέρει ένα νέο μνημόνιο με το μέρος τα χέρια της αριστεράς και μετά από ένα όχι 60%, εγώ πιστεύω, πραγματικά λέω, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα το οποίο πάει να δείξει τώρα και μάλιστα θεωρώντας ότι κάνει πίσω λόγω από μπεις βαρουφάκι ακόμα και στην απομείωση χρέου, δεν θα το ψηφίσουν όλοι του. Κοίταξε δεν μπορεί να έχεις τα χέρια σου. Τόσα δυνατά χαρτιά. Μπορεί να χάσει και την δηλωμένη, αυτό θέλει να πω. Εννοείται. Το πρώτο δυνατό χαρτί που έχει στα χέρια του είναι η δήλωση του εκπροσώπου του ΟΗΕ ότι αυτό το χρέο είναι παράνομο, το ελληνικό κράτο δεν πήρε λεφτά και δηλώσει ένα σωρό οικονομολόγων που είπαν ότι αυτά τα χρήματα πήγανε για να διασωθούν οι γερμανικέ και οι γαλλικέ τράπεζε ε, και βγαίνει ο εκπρόσωπο του ΟΗΕ και λέει το χρέο, σταματήστε να το πληρώνετε και το άλλο χαρτί είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις όπου έχουν γίνει προτάσεις ε, απλώς παίρνει το χρέος και το κάνεις ομόλογα και τα ρίχνεις στην αγορά και τα δύο χαρτιά πολύ μεγάλη το πόρισμα της Επιτροπής του το καταρχικό πόρισμα λογιστικού ελέγχου και το ε, πρόσφατο το όχι του ελληνικού και... λαού δεν το πήγα εκεί διότι αυτό το έκανε η ελληνική βουλή και τα λοιπά mm. αλλά γίνει ο εκπρόσωπος το ΙΕ και σου δεί η πάτημα και σου λέει, Δηλαδή έχει την αδειά μου, να σου πω. Εγώ θα σε στηρίξω. Έτσι. Σε αυτή την περίπου και αμερικανοί οικονομολόγοι και εινικός οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο. Βγαίνουν και σου λένε αυτό και σου δίνουν τέτοιο χαρτί στα χέρια σου και εσύ το κες. Εγώ βλέπω ότι καίει ακόμα για την απομείωση χρέου. Δηλαδή, πιο κούραμε και ποια διαγραφή και ποιε γερμανικέ ευρωπαϊκέ και καίει ακόμα και αυτό που, λέ, που έλεγαν και καλά με έξυπνου μηχανισμού και να μετατραπούν σε δινική ομόλογα και διτόνα και τα άλλα. Ακόμα και αυτό το καίει, εγώ βλέπω. Και ότι προσπαθεί να αναζητήσει μια καθαρά ευρωπαϊκή λύση που όλοι ξέρουν ποιοι κάνουν κομμάτι στην Ευρώπη. Ε, εξακολουθώ να. Και πολύ περίεργο μετά το δυνατό αυτό, όχι του Κυριακή και όλες. Ναι. Εγώ πάντω εξακολουθώ να λέω ότι αν. Γινόταν μία επίθεση πληροφόρησης στον ελληνικό λαό θα είχε τουλάχιστον το 90% μαζί της η κυβέρνηση για να σταματήσει να πληρώνει το χρέος και να πάμε σε εθνικό νόμισμα διότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι για κάθε ευρώ που μπαίνει στην Ελλάδα είτε πρόκειται για δάνειο μάλλον όχι όταν πρόκειται για δάνειο είναι πολύ περισσότερο για οποιοδήποτε ευρώ παίρνει η Ελλάδα και βάζει στι τραπεζές της όχι από ανακεφαλαιοποίηση δηλαδή να έκανε στο ευρώ για κάθε ευρώ που μπαίνει στην Ελλάδα εμείς πληρώνουμε 6 ευρώ δηλαδή είναι ένα νόμισμα το οποίο παράγει χρέος έτσι κι αλλιώς mm. πόσο δεν μάλλον όταν ε, το νόμισμα αυτό το δανείζεσαι από τι χρηματαγορές και μάλιστα όχι για, για τις ανάγκες του κράτους αλλά για να πληρώσει δάνεια ε, μάλλον ε, Ούτε καν δάνεια, εγγυητικέ επιστολέ για τι τράπεζε, α πούμε έτσι. Εγγυήσει για τι τράπεζε, όχι εγγυητικέ επιστολέ. Δεν είμαι και οικονομολόγο, αλλά τουλάχιστον το σύμβολο. Όχι, αλλά λίγο, αλλά, λίγο πολύ, όλοι γινόμαστε από τέτοια χρόνια. Ναι, όσο μπορώ τέλο πάντων, για να το κατανοήσω και εγώ. Θ, θέλω, ε, θέλω να ρίξουμε το ενεχητικό από την παρέτηση του Βαρουφάκη, όπου λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει την ελληνική κυβέρνηση. Το ότι με απέπεμψε η, δουλο... η Χρεοδουλοπαρικέα. Αυτό όταν βγαίνει και το λέει ένας Υπουργός Οικονομικών, μένιστα μετά από τόσο δυνατό όχι μιας αριστερής κυβέρνησης, ε, έπρεπε τι να πω. δείχνει το ηχητικό. Okay. Δηλαδή δεν είμαι πλέον υπουργός <Για> και ενό κειμένου όπου ανακοινώνει συνοπτικά την παρέτησή του ο Γιάννης Βαρουφάκης εγκατέλειψε την καρέκλα του στο Υπουργείο Οικονομικών προκαλώντας ανάμικτες αντιδράσεις αλλά και ερωτηματικά. Συγκεκριμένα το κείμενο που ανάρτησε αναφέρει «Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία ως μοναδική στιγμή που ένας μικρός ευρωπαϊκός λαός όρθωσε το εναντίον ανασ όπως όλες οι δημοκρατικές κατακτήσεις, έτσι και αυτή η ιστορική απόρριψη του τελεσίγραφου του Eurogroup της 25ης Ιουνίου έχει μεγάλο κόστος. Είναι λοιπόν απαραίτητο το κεφάλαιο του όχι να επενδυθεί άμεσα ώστε να μετατραπεί σε ναι σε κάποια έντιμη συμφωνία επίλυση με αναδιάθρωση χρέους, με μειωμένη λιτότητα, με αναδιανομή υπερδομή εχόντων, με πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος συνεχίζει ο κύριος Βαρουφάκης «Μου κατέστη γνωστό ότι οι συμμετέχοντες στο Eurogroup και λιπιεταίροι θα εκτιμούσαν την απουσία μου από τις συνεδριάσεις του κάτι που ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι ίσως βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας. Γι' αυτό και αποχωρώ από το Υπουργείο Οικονομικών». Χθε βράδυ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο πρώην Υπουργό Οικονομικών είπε ότι ο ελληνικό λαό επέστρεψε στου δανειστέ το τελεσίγραφο που του απέστειλαν και έβαλε τέλο σε πέντε χρόνια υποκρισία ενώ χαρακτήρισε το όχι ισχυρό εργαλείο με το οποίο θα την χείρα βοηθείας προ του εταίρου. Την 25η Ιανουαρίου ο ελληνικό λαό είπε όχι πια σε πέντε χρόνια υποκρισία. Σε πέντε χρόνια προσποίηση ότι η πτώχευση του ελληνικού δημοσίου μπορούσε να ξεπεραστεί με νέα μη βιώσιμα δάνεια που καλούνται να αποπληρώνουν με το αίμα τους, με τον τους, με τα δάκρυά τους, οι ασθενέστεροι Έλληνε. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Πέντε μήνες διαπραγματευθήκαμε για το δικαίωμα να ακουστεί αυτό το λογικό επιχείρημα. Όχι νέα δάνεια πριν αναδιαρθρωθούν τα παλαιότερα μη βιώσιμα δάνεια. Όχι νέε περικοπές των ισχνότερων εισοδημάτων, ναι στι πραγματικές μεταρρυθμίσεις που πλήττουν τους πακτολούς των εσόδων της διαφθοράς. Ο τερματισμός της ανερμάτιστης λιτότητας και η αναδιάρθρωση του μη βιώσιμου χρέους ήταν οι δύο διαπραγματευτικοί στόχοι της κυβέρνησής μας. Δυστυχώς, αυτούς τους πέντε μήνες, όπως απεδείχθη, οι δανειστές αρνήθηκαν κάθε ουσιαστική συζήτηση. Από την πρώτη στιγμή...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 Λοιπόν, sorry like this I've My that makes you hate me. Λοιπόν, ε, ε, γενικά το να, αποπέμπε, να αποπέμπεις στο asset Όπως το είχε πει ο Τσίπρας της κυβέρνηση σου Καθ' υπόδειξη Σόιμπλη Μετά από να όχι το 62% του ελληνικού λαού Είναι λίγο περίεργο Περίεργο <laughs> Κοιτάξτε τώρα πια Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μας φαίνεται περίεργο έτσι Δηλαδή ζούμε κονοσμό ιστορικές στιγμές, Και πλέον τίποτα δεν μου φαίνεται περίεργο Πάντως με, με, μεταξύ των καλών ειδήσεων Τη, μετά την Κυριακή γιατί για μένα μετά την Κυριακή και μετά το 25η Γενάρη προφανώς έχουμε ένα πόλεμο αλλά και μετά την Κυριακή ο πόλεμος θα κλιμακωθεί και πιστεύω ότι ή θα αναγκάσουν την κυβέρνηση που ήδη κάνει έχει υποταχθεί σε μεγάλο βαθμό υποταχθεί πλήρως ή αν δεν την αναγκάσουν θα την ανατρέψουν έδειξαν ότι, ότι δεν το φοβούνται αυτό το πράγμα ε, υπάρχει ανακοίνωση του Θάνου Τζίμερου στο Twitter ο οποίο λέει του γνωστού θανού που στέλνει επιστολέ στη Μέρκερ ονομάζοντας την Μεγαλειοτάτη, ο οποίο γράφει μισό λεπτό να δω την ανακοίνωση, αυτό λεξί, καλεί τον κόσμο σε πραξικόπημα. Μάλιστα. Ε, 62% ή του υπόλοιπου. Του υπόλοιπου. Ο το, το Τζίμερο ήταν στις κινητοποίησει υπέρ του ναι, προφανώ. Και έχει γράψει ένα άρθρο με τίτλο Τέλο χρόνου του Σνατρέπουμα. Όπου καλεί στο κείμενο αυτό. Τους πολίτες υπέρ του ναι, που είναι υπέρ του ναι, να μπουν μέσα στη Υπουργεία, αν την Παρασκευή δεν υπάρξει συμφωνία και υπάρχει έξοδος της χώρας από το ευρώ, καλεί τους πολίτες να μπουν στα Υπουργεία και να καταλάβουν τα Υπουργεία, τους πολίτες του ναι, την πλειοψηφία. Μάλιστα. Είναι ένα άρθρο που θα το ανεβάσουν, βέβαια, έτσι δεν γίνεται να διαβαστεί όλο αυτό το άρθρο. Το... κλείνει, απλά το άρθρο, Παρασκευή πρωί, ή υπογράφουν ή ξυλώνονται. Και καλεί τον κόσμο, λέει, σε ένα λαϊκό πραξικόπημα. Μάλιστα. Σύμφωνοι, εντάξει. Ο λαός, που, όχι τη μυοψηφία, την πλειοψηφία των βορείων προαστίων που ψήφισε, ναι. Ναι, ε, και έχει σημασία, δεν ξέρω αν κοίταξε στα αποτελέσματα, ανά περιοχή, ναι. πώς κινήθηκε το ναι και το όχι, στα Βουπού, ας πούμε, συγκεκριμένες περιοχές, όπου πήγε 80-20, 70-30 υπέρ του ναι, ας πούμε, και γενικά έδειξε, Όλη αυτή η εβδομάδα ότι η ψήφο τελικά υπέρ του νέου του όχι είναι με την ευρύτερη έννοια οικονομική ψήφο. Ε, ταξική. Ταξική ψήφο, γιατί και ο πατριαλισμό έχει ταξικά χαρακτηριστικά. Ότι ε, όλη την εβδομάδα ποιοι βγαίναν και κανέναν ακοινώσει Που λέγαμε. Και στα εκπομπή που λέγαμε σκέψου, ποιο σου λέει να την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε και ο Μπαρδούσας μία εκπομπή που διάβασε τα ονόματα ποιοι είναι αυτοί που λέγανε στον κόσμο να ψηφίσει ναι. Έβγαιναν οι εφοπλιστέ, οι εργολάβοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίε, οι μεγαλέμποροι, όλοι αυτοί που έχουν συμφέροντα. Ε, η η κρατικοδίαιτοι και Ευρωπαϊκοδίαιτοι. Ε, άνθρωποι πάλι του Αμερικάνικου κολεγίου Άνθρωποι της... Ε, ε, σταμάτησε το μυαλό μου. Ε, πέστο πέστο πέστο Αυτό το think tank που έχουμε και εμεί το EliaMepa ας πούμε. Και τέτοιοι τύποι. Ε, Τρόφιμοι του Sky και τα λοιπά. Τέτοιοι αυτοί οι άνθρωποι οι έπιαναν. Εντάξει, αυτά είναι... Θα ξέρουμε άλλωστε και στην κατοχή με τα όγλα του, του 40, 44 ας πούμε τα ίδια συνέβαιναν και τότε υπήρχαν ενενέδες, έτσι δεν είναι Νενέκοι <σμάσια> Ναι Και οντάζει και με το Πάρα τους λέμε ενενέδες αυτούς τους <σμάσια> Και ένας άλλος μέσα και είπε στη λέξη ενενές. Ας και τώρα δεν θέλω να κάνω κάποια ταύτιση ε, Κάποιος λέει ναι, τελικά δεν θα πάρετε θέα το Sky <σμάσια> Κάτσε να ακούσουμε το ηχητικό <σμάσια> <σμάσια> <σμάσια> <σμάσ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 και αυτή η ευκαιρία που είχαμε, χάσαμε το σωμαρά, δεν θα χάσουμε το Μποκδάνο. Για τον να το χάσει το παιδί. Ε, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι στο οποίο κλαψούρεζα σε ένα διεθνέ δίκτυο. Ε, Τηματλούς εφισματος. Το είδα που κυκλοφορούσε, ναι. Δεν, δεν έζησα αυτό το δράμα να δω τον Μποκδάνο να κλαίει. Ε, μιλάει σε ένα γερμανικό κανάλι όπου λέει ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση τη Ελλάδα ετοιμάζει μια σταλινική χούντα. Και κινδυνεύουμε και βάζει τα κλάματα στον αέρα του γιαμανικού καραγγιού, δηλαδή να ένα καλά που δεν ζήτησε στον Άτου να εισέλθει στη χώρα για να ανατρέψει τον Βορειοκορεάτη. Δεν το έχει ζητήσει ακόμη. Ναι, θα, θα μπορεί να είναι πολύ πιθανό τότε. Δεν τους έχεις ικανούς αυτούς τους ανθρώπους να το κάνουν κάτι τέτοιο. Μου σχεδόν αυτό είπε. Επίσης ένα άλλο από τα πρόσωπα τα που στερίξαν τον αι «Εμένα μου αρέσει γενικά να βλέπω την επόμενη μέρα από το όχι. Και να βλέπω πώς πηγαίνουν τα πρόσωπα που στερίξαν τον Νέα. Δηλαδή είδα το Σαμαράι, είδα το Μαιημάρα και είδα τη Φόφη γεννηματά να συνετρίβησαν από το όχι του ελληνικού λαού και να λένε το όχι, ήταν όμως μέσα ναι στην Ευρώπη. Μάλιστα. Βέβαια να είναι καλά και η κυβέρνηση, τους δίνεται το άλλο θε το πούνε αυτό. Υπάρχει ένα ωραίο άρθρο, το οποίο στην Athens Voice, οι αφορισμοί από τη ζώνη του λυκόφωτος. Πινού γίνει αυτό. Τη κυρίω όταν ενδιαφέρου. Η οποία και αυτή, η οποία λίγο πολύ με στο άρθρο, λέει σε ένα σημείο συντοποιούμε συνειδητοποιούμε το όχι είναι η θέση τη χρήση αργή ε, και το ότι το οικονομικό πρόγραμμα τη κυβέρνηση Ιζανέλ είναι ακριβώ το ίδιο με εκείνη τη λεπέν. Όπω δεν υπάρχει αριστερό και δεξιότηό φασισμό και δεξιό και αριστερό όχι. Έχω κουραστεί να στο γυλεύω τεχνικά αντικείμενα. Να λέω ψέματα, να σέβομαι την άποψή σα, λέει αυτού που ψηφίσανε να ναι Ενώ έχω μπροστά, μου φασίστε. Διατηρώ φιλίε με φανατικού, να διατηρώ φιλίες με φανατικούς έχω κουραστεί από την αποψόποση του ασθισμού, τι δικαιολογίε, την εκλεκτική κόφωση, το ευγενέζ, let's move to another topic. Καλά, ξέρει, είναι η γραφή τη <Ρι> έτσι. Ε, καλά, ισότητρια ε, φίλου δεν είναι που λέει ότι είναι ταξιδιάρα που ανέφερε και ένα βίντεο. Ναι. <Ρι> Διηγείται στο φακό σε γκρόπλανα. Α πούμε ότι εγώ είμαι, έχω ταξιδέψει και πήγα στην Ινδία και έπρεπε να οδηγήσω στο το λεωφορείο. Πώ είχα το λάστιχο, έχει ταλαιπωρηθεί στη ζωή τη. Ακριβώ. Ισότητα 30 τα ναι. Και το ωραιότερο είναι ότι αφού λέω δεν θέλω να έχω σχέση με κανέναν σα, από όσου ψηφίσαμε όχι, ούτε εμεί θέλουμε έτσι κι αλλιώ, τελειώνει. Δεν με ενδιαφέρει με όλα αυτά γίνομαι ακόμα πιο αντιπαθητική στο σοφό λαό και στι εξουσίε του. Franklin Dear, I don't give a damn. Wow. Wow. <laughs> ε, Επίση υπάρχουν <laughs> λύσεις <laughs> για ανθρώπους όπως οι ισότητες και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν γουστάραν τον ελληνικό λόγο της επιλογής του, υπάρχει και αυτό αυτοεξορέα. Θέλω <laughs> να πω. Σωστούς <laughs> δεν αρέσει ο ελληνικό λαός και ηλικία. και στη δικτατορία α πούμε κάποιοι σηκώθηκαν και έφυγαν αυτοεξόριστοι κτλ. Mm -hmm. Μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να μην πούν. Εκτός δικτατορία είπαν ότι έχουμε στα ελληνική είναι <laughs> πολύ καλή ευκαιρία να γλιτώσουμε από όλου αυτού. Και μάλιστα θα ζήσουν και πιο άνετα σε χώρε όπου οι Ελ είναι χάλια, η χώρα αυτή είναι χάλια. Στο κάτω κάτω είναι λόγω αριστερή, έτσι λέμε τώρα του να είναι Η ποταμέσιου. Η ευρωφορία έχει γράψει άρθρο ότι αν δώσω Μαρξ θα ήθελε να ζήσει στην Αμερική. Γιατί το είναι το πλέον μαρξιστικό κράτο μπορεί να πάει να, να, να ζήσει λοιπόν στην Αμερική. Να πάει να, να, να ζήσει. Ναζήσει μόνο. στην Αμερική. καλή. Ναζήει και το Τσίμερο, να πάρει το σάκι, να πάρει του ανθρώπου τη Τέχνη που δήλωσαν ε, ναι. Ε, Ποιον άλλον, πούμε, να πάρει το μεγάλο φιλόσοφο να έχουν εκεί πέρα να του δίνει τι απορίε των Στέριωτο Ράμφο. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει πολύ σεξιόλογο κόσμο που θα. Επειδή είπε Σάκι, υπάρχει εδώ. Ελπίζω να είναι αυτό γιατί το βγάζει η κινέζικα. οι ανεμηχανικοί παραγωγεί. Ένα ωραίο εσωτερικό βίντεο όπου έχουν κάνει ένα και καλά spot, του Σάκι Ρουβά για τον αι. Υπάρχει το spot του Σάκι Ρουβά για τον αι. Εγώ δεν το άκουσα. Δηλαδή ξέρετε, δεν, δεν άκουσε τίποτα από όλα αυτά. Μου ήταν πολύ αδιάκουσα. Το παίξαμε στην προηγούμενη εκπαίδα. Το ζήσαμε και αυτό γελάσαμε και μάλιστα το σχόλιο μου ήταν ότι ο καθένας έχει αυτούς που το αξίζουν Στο όχι εμάς ήταν ο... έκανε όχι ο Θάνος Μικρούτσικος, είπε, το... είπε όχι σε συναυλία αυτή, σε αυτούς είπε ο Σάκης Ρουρβάς Σε εμάς στο 11 κατέβηκε ο Γλέζος και ο Μίκης Θεοδωράκης, σε αυτούς κατέβηκε ο Μητσοτάκης Ο καθένας έχει τις προσωπικότητες που το αξίζουν αυτή τη ζωή Οι νέδες έχουν α πούμε βεβαίω και το, το μέγα το τέος Βασιλέα. Λοιπόν, θα σε καταλείψω για λίγο. Με καταλείπεις την, την, ώρα... την καλύτερη στιγμή, την ώρα, ώρα, ώρα που θα βάζω το σάκι. Γιατί δεν αντέχω να ακούω τέτοια και θα επανέλθω. Έλα σάκι, σε ακούμε, σε ακούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε διχασμένοι. Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ένα ναι ή ένα όχι σε ένα ερώτημα που δεν ισχύει γιατί θα έρθει ένα χειρότερο. Και αν η απόψή μου είναι ναι στα μαλακά ναρκωτικά και όχι στα σκληρά, τι πρέπει να απαντήσω. Γιατί πρέπει να υφίσταμε μπούλινγκ κάθε φορά που θέλω να πω στη Eurovision. Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε, όχι για το δημοψήφισμα, αλλά για το Eurovision που έρχεται. Έχω θυμό, απογοήτευση, απελπισία... Γιατί πήγα δυο φορές στη Eurovision, αλλά το χρυσό το έφερε η Έλενα. Οι θυσίες μου δεν απέδωσαν. Γιατί παρά τι στερήσει βρέθηκα σήμερα στο χειρότερο σημείο. Δεν πατάω πια στην κέρκυρα. Γιατί μου πετούν σάπια κουμκουάτια και μου φωνάζουν αντίο σε ξύμπολ Όλη η Ευρώπη έχει ευθύνη. Αλλά μόνο η Κύπρος μας δίνει δωδεκάρια. Σήμερα έχοντα δουλέψει σκληρά για να φτιάξω μια τεράστια περιουσία πιστεύω πω πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Γιατί θα χάσω τι καταθέσει μου. Η Eurovision είναι λέξη ελληνική. Ψηφίζουμε yes για την Ελλάδα. Αλλά έχω αλλά κουμπάρα. <laughs> αισθάνομαι. Τονίζοντας πως δεν αποτελεί στόχο να προστεθεί ένα τρίτο σκληρό μνημόνιο στα προηγούμενα, δύο αποτυχημένα. Ξέρουμε ότι εδώ που φτάσαμε, όλες οι επιλογές που έχουμε είναι δύσκολες και δύσκολε. Το όχι του ελληνικού λαού και αναφέρομαι σε όλο τον ελληνικό λαό ανεξάρτητα από το τύψι στο υποψήφιο, δεν πρόκειται να μετατραπεί σε ταπεινωτικό ναι και σε τελικά μνημονιακά κρεματόρια. Σε άλλο μήκος κύματος φίλου του πλανήτη εμφανίζεται ο παναγιώτης Λαφαζάνης και η αριστερή πλατφόρμα μέσω του Ίσικα στην περίπτωση της Νέας Συμφωνίας. <Τι> Ο οικονομολόγος που πρόσκειται στο SNS πλατφόρμα ο κ. Λαπαβίτσας, κάνει δήλωση ότι οι, κράπε... ότι οι τράπεζες πρέπει να κρατικοποιηθούν. Δεδομένες της έλλειψης ρευστότητας, η κυβέρνηση πρέπει να, αναλα... να λάβει ρουζοσπαστικά μέτρα γρήγορα, όπως οι άλλοι των τραπεζών, το συντομότερο δυνατόν. Ο αναπαύτης έκανε λόγο ιστορικές στιγμές μετά το όχι εκτιμώντας ότι οι δανειστές δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο των τραπεζών το συντομότερο δυνατόν. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Οι τράπεζες πρέπει να κρατικοποιηθούν. Είναι ζήτημα επι... ε, επιβίωσης. Οι Έλληνες απέδειξαν με την ψήφα στην Κυριακή πως είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε ακολουθήσει από την των πιστωτών. Οι πιστωτές δεν πρέπει να το ξεχνούν αυτό. Αυτό να το ξεχνά ούτε η ελληνική κυβέρνηση Η οποία ελπίζει να, να μην προσπαθήσει να μετατρέψει το όχι του λαού σε ένα ναι Παρέμε με τους Σταύρους, με μαράκιδες και τη Φόφη Κάπου εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μας δημιουργεί ανατριχύλα η παρέμβαση και το δημοψήφισμα για το οποίο κάνουν λόγο οι βαλτικές χώρες που δίθεν δεν θέλουν να ταΐζουν άλλο την Ελλάδα. Καλό θα είναι τα ναζιστικά προδεκτοράτα που ακόμα και σήμερα τιμούν τους παβάφενες και τους ναζί ως εθνικούς ήρωες να μην μιλάνε για την Ευρώπη. <ΣΟΥΣ> Αυτή η συμμαχία την οποία έφτιαξε γύρω του Σόιμπλε στα Eurogroup από κράτη της Βαλτικής, προ πρώην προτεκτοράδια του Χίτλερ σημερινά πλυντήρια του μαύρου γερμανικού χρήματος καλά θα κάνει να ο <ΣΟΥ> Αλλά από όλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου, όπως είπε ο, ο νικτερινό τύπος και έχει δίκιο ο, η ελληνική πλευρά εμφανίστηκαν κύριοι ε, σε αντίθεση με κάποιους μετανάζει, οι οποίοι εμφανίστηκαν ανθρωποφάγοι ε, Από όλες εμένα αυτή που με άγγιξε περισσότερο είναι αυτή της Εύα Σκαήλη. Το και το ακούσεις το πολλές φορές Συμφωνήσεών <χωρή> μα και τα πειράματα σκληρή λιτότητα των δανιστών. Οι Έλληνε πληρώνουμε ακόμα με αξιοπρέπεια το λογαριασμό, <χωρή> με θυσίε και σεβασμού του αγώνε των προγώνων μα για τη συμμαχία 28 λαών αμοιβέ σεβηπασών. Προθυπουργέ! Όλων των Ελλήνων. Η διπλή εντολή που έχετε είναι μία. Να αλλάξουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά μόνο από μέσα, από τον πυρήνα τη Ευρωζώνης. Έχετε τη στήριξη όλων των κομμάτων και το άλλο να υπερβείτε το κομματικό σας καθήκον για το εθνικό συμφέρον, χωρίς χρονοτριβή και επικίνδυνες θεωρίες παιγνίων. Κλείστε τους λογαριασμούς με το παρελθόν, γιατί η Ευρώπη έμπρακτα αλλάζει με το πακέτο βοήθειας 35 δι, του Juncker και του συμμάχους μας για την ανάπτυξη στην Ελλάδα εντός ευρώ στη μάχη κατά της λιτότητας ώστε να μην απομονωθούμε και πέσουμε από τα νύχια του Δουνουτού στα δόντια των κερδοσκόπων της Δραχμής Δεν δικαιούται κανείς να το ρισκάρει αυτό Συνάδελφοι, η ευρωπαϊκή οικογένεια δείχνει αλληλεγγύη συγχωρεί και δεν εκδικείται προστατεύει τα παιδιά τη. τα προστατεύει στα δύσκολα και Αλέξη, εδώ μέσα έχουμε φίλους και συναγωνιστές εδώ μέσα, μόνο μαζί, μπορούμε να σταθούμε απέναντι στους εχθρούς, στους κοινού μας εχθρούς για το κοινό μας μέλλον. Γιατί η Ελλάδα είναι δημοκρατία, αλλά είναι και Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Και yeah, ε, μην μπερδευτείτε τα χειροκορτήματα δικά μας, μου νομίζετε ότι έγινε Σούφλουρ κάτω όταν μήναγε η Καϊλή, στον αντίποδα των δηλώσεων της Εύα Σκαϊλή, και κάπως έτσι θα κλείσουμε μια ιστορική μορφή, ο Μανώλης ο Λέζος, έκανε την τελευταία του παρέμβαση ως Ευρωβουλευτής, ως ο γυραιότερος και ο ιστορικότερος άνθρωπος που μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια παρέμβαση πατριωτική, μια παρέμβαση βαθιά δημοκρατική. <Γυναμάνι> Αγαπητοί συνάδελφοι, wow. παραμερίζω τις σύμβριες εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, εναντίον του ελληνικού λαού. Όποιος βρίζει αποδεικνύει ότι δεν έχει επιχειρήματα. Προδοποίω όμως όλους όσους ονειρεύονται να διώξουν την Ελλάδα από την Ευρώπη ότι ματαιοπονούν. Η Ευρώπη, λεκτικά, μορφολογικά, εννοιολογικά, ουσιαστικά, είναι γέννημα της Ελλάδας. Δεν σας τη την Ευρώπη. Δεν σας τη την Ευρώπη. <κλή> Διαπιστώνεται διαφωνία απόψεων. Εν θερμό δεν θα το λύσουμε. Χρειάζεται να περάσει λίγος καιρός ώστε εν ψυχρό να αντιμετωπίσουμε τη λύση. Ας μας δώσετε, ζητάμε ένα χρονικό περιθώριο όπου δεν θα δεχόμαστε δάνεια, δεν θα δεχόμαστε να εξοφλάμε δάνεια, δεχόμαστε του Γιούνγερ βέβαια τις προτάσεις να μας βοηθήσει, είναι άλλο θέμα αυτό και περιμένω να το κάνει πράξη. Και ζητάμε στο δίκαιο, να θριανδεύσει στο δίκαιο. Για τη δικαιοσύνη παλεύομαι και για τη δικαιοσύνη αγωνιζόμαστε εδώ μέσα. χαρό και δύσκολο μετά τη φωνή του Μανώλη Γλεζού να μπαίνουνε γερμανικά τραγούδια Όμως τι να κάνουμε αυτήν η σκαλέτα της εκπομπής από το και θα συνεχίσουμε αυτό το χαλί μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος τροϊκανός από τη χώρα όπως έχουμε πει πολλές φορές Μέχρι χώρα πραγματικά να βγει από τον μνημόνιο και ελπίζουμε η σημερινή κυβερνητική βιλοψηφία να σπαστεί τη θέληση του ελληνικού λαού και να μην υποταχθεί. Λοιπόν, Τώρα στο μέτωπο της ελεύθερης ενημέρωσης. Ε, διαβάζω. Διώχνουν τη στάη από τον Αλφα λόγω προπαγάνδας υπέρ των δανειστών. Ε, την είδη συμμετέδωσε το πρώτο βήμα, πρώτοτοβήμα.gr και σύμφωνα με πληροφορίες ο Σταθμός δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με τη δημοσιογράφου Έλλη ε. Στάη ούτε σε επίπεδο παρουσίασης της εκπομπής αλλά ούτε και για συμμετοχή και σχολιασμό στο πλαίσιο έκτακ των πολιτικών εκπομπών ο λόγος ότι η κυρία Στάη εξάντλησε το ώρα της προπαγάνδας κατά της χώρας και της ελληνικής κυβέρνησης τις μέρες πριν το δημοψήφισμα. Ειδικά διαβάζοντας κανείς στο TheDoc.gr νόμιζε ότι διάβαζε το δεσμευμα ειδικό τύπο επιγερμανικής κατοχής. Η οριστική απόφαση για διακοπή της συνεργασίας με τον τουριστικό σταθμό ελήφθη με τη εκπομπή για δημοσίευμα. Διαβάζουμε στο περιοδίστα.gr. Ακόμα η SCA. Η ΕΣΙΕΑ, ΔΙΟΚΙ, το τους Όλγα Τρέμι, Γιάννη Πρετεντέρη, Μαρία Σαράφογλου και, και Μανόλη Καψί από το Μέγκα, Σταμάτι Μαλέλη και Νίκο Κονιτόπουλο, αρξιντάκτης εκπομπής του Κώστα Μπουγδάνου που δεν είναι μέλη ΕΣΙΕΑ, Άρη Πορτοσάλτε και Δημήτρη Κολόμου από τον ΣΚΑΙ και τη Μαρία Χούκλη από τον Αντένα. Για συντονισμένη δίωξη στην ελευθερία του τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάνε λόγο, η εφημερίδα.gr την οποία διαβάζω, μάλιστα. Η ΕΣΥ αποφασίζει να προβεί σε ποινές ε, ε, εναντίον των δημοσιογράφων οι οποίοι άσκησαν αυτή την άθλια μνημονιακή προπαγάνδα. Ε, την άθλια ε, πέραμε το φαλαγγήτικη προπαγάνδα όλη την περασμένη εβδομάδα. <σταλεί> De tout ces Την ίδια στιγμή όπως ακούσατε η Σαγγελέας μπαίνει στα κανάλια για να διελευκάνει το θέμα της διαχείρισης της βδομάδας πριν το δημοψήφισμα. The barracks, the Ακόμα τώρα διαβάζω την είδηση και την μεταδίδω με επιφύλαξη επειδή δεν την έχω διασταυρώσει οπότε καλό και εσάς να την τσεκάρετε και εσείς και να την ψάξετε ε, ότι στέλνουν τον σε Σοντσενκελέα διότι παραδέχθηκε πως ζήτησε από τους Γερμανούς να κλείσουν τις τράπεζες έχει να κάνει με την ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη σε γερμανική και η εφημερίδα όπου είπε ότι εγώ πρότεινα να κλείσουν οι τράπεζες και να χαρακοπήσει η χώρα αν δεν κάνω λάθος στο γερμανικό περιοδικό Focus Online Ένας-ένας γερμανοτσολιάδης, οι δοσύλλογοι με τη φάλακα του μνημονίου, αποσύρονται Λικρινά εύχομαι να ξεμπερδέψουμε με αυτούς With me, Lily, Φίλοι του πλατεία Ρέντιο, γεια σας και από μένα. Στο μικρόφωνο έτωμα ο Παναγιώτης σε μια ακόμα παγκόσμια γερμανικά συμμετείχε και ο νυχτερινός τύπος στη σημερινή εκπομπή. Θα ακολουθήσει 6,5 ώρα η εκπομπή καψιμί με το φίλο μας τον Νίκο Αργυρίου σε επιμέλεια του δικτύου Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακος. Ενώ το βράδυ, όπως μας είπε, ο νυχτερινός τύπος θα έχει εκπομπή με πίεση, ερωτική πίεση. Και μην ξεχνάτε το αυριανό πάρτι στο Λυκαβιτό Το ATM πάρτι Κόντρα στην τρομοκρατία των ATM <Κι> Γεια σας, γεια σας, γεια σας Καλή συνέχεια της εβδομάδας We are marching in the mud and cold. and when my pack seems to Μα my When you use my might, I'm warm again. My pack is light. It's you.